Στίχη 5 7 «Ο Θεός είναι φως» 5 Για να υπάρχει όμως και να διατηρείται η επικοινωνία αυτή που τόση χαρά μας φέρει δεν πρέπει να ξεχάνετε ότι η υπόσχεση στην οποία έχουμε ακούσει από αυτόν τον Ιων και αναγγέλωμενοι σας είναι αυτή ότι ο Θεός είναι φως που ακτινοβολεί αγιότητα και αλήθεια και δεν υπάρχει μέσα του κανένα ίχνος σκότους αγνίας και αμαρτία. 6 Εάν λοιπόν είπαμε ότι έχομεν στενή σχέση και κοινωνία με τον Θεό και κατά των αυτών χρόνων η εν συμπεριφορά μα είναι σκοτεινή και αμαρτωλή, ψευδόμεθα και δεν συμμορφωνόμεθα προς την αλήθεια. 7. Εάν όμω συμπεριφερόμεθα με φωτεινήν και ενάρετον διαγωγή όπω ζει ο Θεό, ο οποίο είναι στο ηθικόν φω, έχουμε στενή σχέση και κοινωνία μεταξύ μα, και η θυσία του Ισού Χριστού του Ιού του μα καθαρίζει από κάθε αμαρτία.